Οι ίδησης από την περιφέρεια σε τίτλους. Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Αστηνής χιονόπτωση σήμερα στη Φλόρινα με θερμοκρασία μέχρι 4 βαθμούς κάτω από το 0. Προσοχή απαιτείται στην κίνηση των οχημάτων λόγω του παγετού. Ert Florinas, Sofia Zuzeli. Στα λεฟκά αντιδίκανα από το προηγιαkéς ενοτές Κοζάνης και βεβαιώνω με τη χιονόπτωση όμως αν η έχει δεν κανένα πρόβλημα sæti mota η περιφερειακή δήμη για το καθαρισμό των δρόμων. Από την Ert Κοζάνης Μακίνασιάδης. Δραματικός απολογισμός από τις πλημμύρε της Ζάκυνθο δήλωσε στην τοπική έρτο ο διοικητής περισβεστικών υπηρεσιών Ιωνίων Ίσων, καθώς εκτός από την απώλεια ανθρώπινης ζωής, 26 δημοτικά διαμερίσματα υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Για την έρτη της Ζάκυνθου, Σάκης Νέκας. Μεγάλες ζημιές αφήσε πίσω της η βροχή που έπληξε τη Λέσβο. Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στην κεντρική και δυτική Λέσβο. Μεγάλες ζημιές στην αγροτική οδοπία και στο ζωικό κεφάλαιο. Να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ζήτησε η περιφέρεια. Και την Ερταγέου Μυρσίνη Τζινέλη. Γενικό blackout σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με κινητοποιήσει που έχουν προγραμματίσει οι επιστημονικοί, και επιχειρηματική φορεί του Βορείου Αιγαίου με αίτημα τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Κλειστοί θα είναι η Δήμοι και όλε οι υπηρεσίε τη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Γιώργο Ζηταρά από την Ικαρία για την Ερθογείου. Τι πληγέ από το νέο κύμα κακοκαιρία μετρούν και πάλι οι κάτοικοι τη Ιλία αφού τα νερά των υπερχιλισμένων ποταμών κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει στι αγροτικέ καλλιέργειε και τι κτηνοτροφικέ εγκα Επρίργο, Χριστος πλευριά. Το κέντρο τη πόλη πλήγει περισσότερο από τι έντονε χθενέ και σημερινέ βροχέ κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν διακοπέ στην ηλεκτροδότηση, πλημμυρισμένη δρόμοι και κλειστοί σε κάποια σημεία του λόγω κατοιστήσεων στα χωριά. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα, αφού δεν έβρεσε όσο θα περίμεναν η κάτοικη τη ρόδου για την εχθρό του αριστερή Ισχυρέ βροχέ και καταιγίδες σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει του 13 βαθμού Κελσίου. Πιονίζει στα ορεινά των νομών Αχαΐας και το Αλακαρνανία. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερθ Πάτρα. Η Εθαλομύχλη επέστρεψε και πάλι στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Ξεπέρασαν το όριο τα μικροσωματίδια πριν λίγε μέρε και το φαινόμενο γίνεται πιο αισθητό τι βραδινέ κυρίω ώρε. Αντικατάσταση του καταμετρητή ζητά το Πανεπιστήμια ώστε να είναι πιο αξιόπιστε οι μετρήσει των ρήπων. Σωτήδη Αργύρι, Ερθ Σύντομα θα εγκατασταθούν σε Τρίκαλα και Καρδίτσα σταθμοί παρακολούθηση τη ατμοσφαιρική ρήπανση, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχη Κώστας Αγοραστό στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ερτ Λάρισα, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Σε 24.000 δεσμεύσει τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών προχώρησε εδώ η ΔΟΗ Βόλου από την 1η Ιανουαρίου 2016 γιατί δεν ανταποκρίθηκαν σε ειδοποιήσει για εξόφληση των χρεών ή ένταξη σε ρύθμιση. Σε βαθιά κρίση η ιανουαριου 2016 γιατι δεν ανταποκριθηκαν σε ειδοποιήσεις για εξοφληση των χρεων η ενταξη σε σε βαθια κριση η τοπικη οικονομια Για την Ερτβόλου Μαρία Δημητρίου. Επιλύουμε ένα χρόνιο πρόβλημα, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Ερτ Χανίων ο Δήμαρχο, με αφορμή τη λειτουργία υπνοτηρίου αστέγων που αναμένεται να λειτουργήσει στο χώρο τη φιλαρμονική, όπου μέχρι πρώτη νόσθεγαζόταν η φιλαρμονική πάντα του Δήμου, για την Ερτ Χανίων Μαρίνα Μανδεκάκη. Απόλυτα εφικτό χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχη Κρήτη Αύρο Αρδοτάκη τον στόχο να απορροφήσει η Κρήτη 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μιλώντα σε ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΣΠΑ από την Ερτ Φεύγουν οι αμυαντοσολύνες από το δίκτυο ίδρυυσης του Προβατά. Για την ΕΡΤ Σερών, Λεωνίδας Κασάπης. Όποια απόφαση και αν ληφθεί για μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στην περιοχή, θα γίνει μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, δηλώνει η Δήμαρχος Καβάλας, Δήμητρα Τσανάκα. Ρένα Βανταζόγλου, ΕΡΤ Καβάλας. Να προχωρήσουν οι επισκευέ στο κτίριο που στεγάζεται το γυμνάσιο και λύκειο Λακωνίας, Λακωνία, που είναι χαρακτηριστικό δείγμα τη πετρόχτιστη αρχιτεκτονική τη εποχή του, ζητούν οι μαθητέ με πανό που έχουν αναρτήσει στο προάβλιο. Για την ΕΡΤ Τρίπολη, Σπέγγι Μπρούσελη. Τέταρτη στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτική βγήκε η ομάδα των ρομποσπεσιαλίστ του πρώτου Γελξάνθης. Η ομάδα κέρδισε τη ΣΥΠΑ, αλλά έχασε από την Ταϊβάν. Βασιλική μαχέρα. ΕΡΤ Κομωτινίστ. Βραδιά επιστήμης με διαδραστικά πειράματα από φοιτητέ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί αύριο από τι 5 το απόγευμα έω και τι 9 το βράδυ στο αρκωτικό βέργου στην Καστοριά. Η είσοδος είναι ελεύθερη από την Καστοριά για την ΕΡΚ, Θεοδότα Τσιόπρα. Σχολεία Αγρού για αρωματικά φυτά θα λειτουργήσει αρχέ Δεκεμβρίου στον Νεύρο, η Περιφερειακή Ενότητα του Νομού. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Ήπεθρο με θεματολογία που θα καλύπτει όλα τα στάδια τη καλλιέργεια από την επιλογή του κατάλληλου εδάφου, τη διαδικασία τη πορά, τη φροντίδα του Έω και τη συλλογή των ανθρώπων και τη μεταποίηση. Ερτορεστιάδα, Όλυγο Ορφανίδου. Ήταν η ειδήσει από την περιφέρεια, σε τίτλους.